Ξεκινώντας αυτή την πρακτική θα πάρουμε μια άνετη και σταθερή θέση, βρίσκοντας μια στάση η οποία να μας υποστηρίζει αυτή τη στιγμή και να νιώθουμε άνετα. Νιώθουμε το σώμα σε αυτή τη θέση και την αίσθηση της επαφής με την επιφάνεια που βρίσκεται από κάτω μας. Και θα πάρουμε μερικές λίγο πιο βαθιές και αργές συνειδητές αναπνοές. Εισπνέοντας από τη μύτη και αργά, σταθερά, εκπνέοντας από το στόμα. Και αν ξεκινώντας αυτή την πρακτική ήδη νιώθετε αγωνία ή άγχος, ίσως θα ήταν υποστηρικτικό να δώσετε πραγματικά λίγο περισσότερη έμφαση στην εκπνοή. Παίρνοντα μια μεγάλη αργή εισπνοή και μεταμακραίνοντας ακόμη περισσότερο τη διάρκεια της εκπνοής και μένοντας με όλη την προσοχή εκεί, στον αέρα που βγαίνει μέσα από το στόμα. Και παρατηρήστε πώς είστε τώρα, πώς αισθάνεστε αυτή τη στιγμή. Αν είναι μια στιγμή λοιπόν δυσκολίας και άγχους, αγωνίας παρατηρήστε πώς είστε. Παρατηρήστε ότι υπάρχει αυτή η αγωνία εδώ. Και για λίγο θα μετατοπίσουμε την προσοχή μας από αυτή την αγωνία και θα εξερευνήσουμε τις αισθήσει μας. Αρχικά λοιπόν δείτε αν θέλετε να ανοίξετε λίγο τα μάτια σας και να κοιτάξετε γύρω σας. Αν τα μάτια ήταν κλειστά πριν, δείτε αν θέλετε να τα ανοίξετε απαλά και να κοιτάξετε το χώρο που υπάρχει γύρω, μέσα στο δωμάτιο που βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, στην αίθουσα ή στον εξωτερικό χώρο, αν κάνετε πρακτική έξω. Παρατηρήστε τα χρώματα και τα σχήματα. Παρατηρήστε το μέγεθος της αίθουσας ή του χώρου που σας φιλοξενεί. Ίσως μπορεί να παρατηρείτε αντικείμενα μέσα στο χώρο. Και δείτε αν θέλετε επίσης να εστιάσετε σε κάποια ουδέτερα αντικείμενα ή ίσως και αντικείμενα που σας φέρνουν ευχαρίστηση. Μπορεί να βλέπετε λουλούδια ή μια εικόνα ή κάποιο χρώμα που σας είναι ευχάριστο. και αν θέλετε περιγράψτε αυτές τις εικόνες που βλέπετε στον εαυτό σας νοερά. Περιγράψτε τα χρώματα, τα σχήματα, τις φόρμες. Και τώρα από την όραση θα φέρουμε την προσοχή μας στην αίσθηση της ακοής. αφήνοντας την προσοχή να εξερευνήσει οτιδήποτε μπορούμε να αντιληφθούμε μέσα από τα αυτιά. Ίσως παρατηρήσατε ότι η προσοχή είναι σαν να άνοιξε λιγάκι προς τα έξω. Αυτό είναι μια ιδιότητα που έχει αυτή η αίσθηση της ακοής. Με κάποιο τρόπο είναι σαν να ανοίγουμε το πεδίο της επίγνωσής μας για να εισπράξουμε του ήχου. Και δείτε τι μπορείτε να αντιληφθείτε. Ίσως είναι ο ήχο τη δικής μου φωνής, ο ήχο από την αίθουσα που βρίσκεστε ή από μακριά ή από κοντά. Και δοκιμάστε να εστιάσετε σε ευχάριστους ήχους ή ήχους που είναι ουδέτεροι. Και πάλι, αν θέλετε, περιγράψτε αυτούς τους ήχους στον εαυτό σας. Νιώστε τη δόνησή τους, τον τόνο τους, την έντασή τους. Πώς έρχονται και μετά φεύγουν. Και τώρα από την αίσθηση της ακοής θα φέρουμε την προσοχή μας στην αίσθηση της γεύσης. Ίσως υπάρχει κάτι από οτιδήποτε φάγατε πριν ξεκινήσετε την άσκηση. Μπορεί να είναι ελάχιστη η αίσθηση, μπορεί να είναι πιο έντονη. Απλά παρατήρηστε πώς είναι να νιώθουμε την αίσθηση της γεύσης μέσα στο στόμα, έστω και αν δεν τρώμε τίποτα αυτή τη στιγμή. Και από την αίσθηση τη γεύσης θα φέρουμε την προσοχή στην αίσθηση της όσφρησης. Και αυτό μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν έρχεται εύκολα στο προσκήνιο αν δεν βρισκόμαστε κάπου που υπάρχει κάποια έντονη μυρωδιά. Αλλά παρατηρήστε. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να αντιληφθούμε αυτή τη στιγμή και ίσως μπορούμε να πάρουμε μια λίγο πιο μεγάλη βαθιά εισπνοή εδώ. Υπάρχει κάποια... Μυρωδιά, έστω και ελάχιστη, ή μπορεί να παρατηρήσετε πώς αλλάζει η αίσθηση της όσφρησης με κάθε αναπνοή. Και τώρα θα φέρουμε την προσοχή στην αίσθηση της αφής. Ξεκινώντας με την εξωτερική επιφάνεια, στο δέρμα μας, νιώθοντας την αίσθηση της επαφής, με την καρέκλα, το έδαφος, οπουδήποτε ακουμπούμε αυτή τη στιγμή. Αν τα χέρια ακουμπούν ή ξεκουράζονται κάπου πάνω στο σώμα, νιώθουμε αυτή την αίσθηση. Ίσως υπάρχει αίσθηση ζητσασιάς, ίσως και λίγο υγρασία, αν... Τα χέρια ακουμπούν και υπάρχει μεγαλύτερη θερμότητα εκεί. Τι παρατηρείτε όταν φέρνετε την προσοχή σας στα χέρια που ακουμπούν στο σώμα ή στο έδαφος. Νιώθοντας την αίσθηση και από τα ρούχα που ακουμπούν πάνω στο σώμα. Ίσως η αίσθηση αυτή είναι διαφορετική σε κάθε σημείο. Ίσως το πίσω μέρος του λαιμού, τη λαιμόκοψη, το κολάρο, το κορμό, κάποια σημεία το γύφασμα κουμπά πιο έντονα, σε κάποια σημεία ίσως και καθόλου. Ίσως παρατηρούμε την αίσθηση της επαφής με τα ρούχα στην περιοχή της κοιλιά, στη ζώνη. Ή πιο κάτω αν φορούμε κάλτσες ή παπούτσια. Τι μπορεί να παρατηρήσετε. Και αν κάποια σημεία στο σώμα δεν καλύπτονται από ρούχα, πώς είναι αυτή η αίσθηση του αέρα πάνω στο γυμνό δέρμα. Και τώρα θα φέρουμε την προσοχή προς τις αισθήσεις που υπάρχουν μέσα στο σώμα. Σω νιώθουμε την αγωνία ή το άγχος μέσα στο σώμα, πού το νιώθουμε, που υπάρχει. Ίσως το νιώθουμε στην κοιλιά, Ίσως στο στήθος, στο κέντρο της καρδιάς, Ίσως στο λαιμό, Ίσως παρατηρούμε ότι η αγωνία κατοικεί στο σαγόνι, Ίσως της καρδιας ισως το λαιμο ισως παρατηρουμε οτι αγωνια κατική στο σαγονι ισως αναμεσα απο τα φρύδια ή του ώμου. Όσο μπορούμε, χωρίς να γίνεται πολύ δυσάρεστο ή αβάσταχτο για μας, μπορούμε να πλησιάσουμε λίγο πιο κοντά σε αυτή την αίσθηση της αγωνίας που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και αν κάποια στιγμή γίνει αυτό πολύ δύσκολο, μπορούμε να επιστρέψουμε την προσοχή σε κάποιες από τις αισθήσεις που εξερευνήσαμε νωρίτερα. Είτε στου ήχους, είτε να ανοίξουμε τα μάτια, είτε στη γεύση, την όσφρηση. Οτιδήποτε είναι αυτή τη στιγμή πιο ήρεμο και σταθερό. Τι μπορούμε λοιπόν να ανακαλύψουμε για αυτή την αίσθηση του άγχους ή της αγωνίας μέσα στο σώμα. Αλλάζει κάτι όσο το παρατηρούμε. Παίρνοντας μεγάλη καλοσύνη, μεγάλη γλυκύτητα και αποδοχή σε όλο αυτό. Δεν χρειάζεται να πιέζουμε τον εαυτό μα να κάνουμε κάτι που δεν μπορούμε. Και ίσως θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι το υπόλοιπο του σώματός μα είναι σαν να κρατάει αυτή την αίσθηση της αγωνίας που μπορεί να εντοπίσουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σαν να το αγκαλιάζει με πολλή φροντίδα. Πώς είναι λοιπόν η αγωνία, πώς είναι το άγχος Σε ποιο σημείο το νιώθουμε πιο έντονο Μετατοπίζεται όσο το παρατηρούμε, αλλάζει Αν είχε ένα σχήμα, τι σχήμα θα ήταν Αν είχε χρώμα, τι χρώμα θα είχε είναι ένα σημείο που πάλετε, νιώθουμε κάψιμο. Τι περιθώρια έχει, τι όρια. Είναι διακριτά ή είναι πιο διάχυτα μες στο σώμα. Και πάλι, αν νιώσουμε μεγάλη δυσκολία, επιστρέφουμε στην όραση, στην ακοή ή στους ήχους. Και αν θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε και μία ερώτηση προς αυτή την αίσθηση του φόβου, της αγωνίας, του άγχους, της ταραχής. Μπορούμε να ρωτήσουμε, τι χρειάζεται τώρα. Τι χρειάζεσαι. Τι θα ήθελες να μάθω από όλο αυτό. Τι έχεις να μου πεις. Και δείτε τι απαντήσεις, εικόνες ή λέξεις μπορεί να προκύπτουν από αυτή την ερώτηση. Τι χρειάζομαι τώρα μέσα από αυτό. Και okay αν δεν υπάρχει καμία απάντηση. Και okay αν δεν υπάρχει καμία απάντηση. Ίσως υπάρχει μια εσωτερική γνώση. Και ίσως συνεχίζοντας να ρωτάμε, μπορούμε να καλλιεργήσουμε αυτή την βαθύτερη σχέση με τον εαυτό μας, αλλά και τα δύσκολα συναισθήματα που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να καλλιεργήσουμε μεγαλύτερη επικοινωνία με την αγωνία, το άγχος, το φόβο, την ταραχή μας. Τι χρειάζομαι τώρα, τι έχεις να μου πεις, τι θέλεις να μου δείξεις. Και καθώς ολοκληρώνουμε την πρακτική θα πάρουμε μερικές λίγο πιο βαθιές και αργές αναπνοές. Κρατώντας μέσα μας τι απαντήσεις που πήραμε και ίσως μια κατεύθυνση για το πώς θα μπορέσουμε να πορευθούμε από εδώ και πέρα. Νιώθοντας και την αίσθηση τη καρέκλαση του εδάφους που μας κρατάει, νιώθοντας τη σταθερότητα κάτω από το σώμα μας και γνωρίζοντας ότι υπάρχει υποστήριξη, ότι το έδαφος αυτό μας κρατάει. Και σιγά σιγά μέσα από τον ίδιο μας τον εαυτό μπορούμε να βρίσκουμε αυτή την αίσθηση της παρουσίας. Αυτή την αίσθηση ότι είμαστε εδώ, ακούμε, φροντίζουμε τον εαυτό μας όσο καλύτερα μπορούμε. Μερικές ακόμη βαθιές αναπνοές και όταν είμαστε έτοιμοι επιτρέπουμε σιγά σιγά στα μάτια να ανοίξουν.